Έλαβα στο λίγε χαρά για yeah. φορά παίρνω, ε, χρόνια. Πορέ, για την μου γιατί αυτή τη μήνη, σέρις, και δεν να πάρει τη τώρα. Στους... μάρτυρε. Μιλάτε. μιλάτε για επαγγελματίε ομοφιλοφίλου μάρτυρες. Εσείς το λέτε να Α είναι σε ποιο τμήμα είναι. Ε, είναι στο, ε, το, στο ψαλιδάτο. Ψαλιδάτο. οκ. Okay. <laughs> Να σε ρωτήσει. Επειδή είναι εδώ και ένα χρόνο που κάνει. Είναι και επαγγελματίε το οποίο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι με το επαγγελματίο ομοφιλόφιλη να πάρει κι αυτήν επιφύλημα γιατί ένα χρόνο τώρα δεν έχει την αναγνωρίζει. Κάνει επισκέψει κατοίκων. Σαφώ, εννοείται. Α, γι' αυτό δεν θέλω τώρα τίποτα. Εντάξει. Καταλαβαίνει ότι αυτή η δουλειά χρειάζεται να πά και από κοντά. Α, δεν αφού... μπορεί να είστε αφού... επαγγελματία ομοφιλόφιλη και να, να περιμένει στο γιατρία. Ε, κοιτάξει, ό,τι μπορούν γι' αυτό πέρα, ένα που πίσω στο δημόσια, αν πάει και να μα λέξει κάποιο. Ωραία, ασχολείται με τι τέχνε. Δηλαδή θα πήγαινε σε μια σκηνοθέτηδα. Οχ, εύκολα Θα πήγαινε και σε ποινικολόγο. Αχ, Παναγία μου, τι να σου πω. Να σου πω η δουλειά είναι, συγγνώμη, να διαλέξουμε κιόλα. Ναι, μα, ξέρω εγώ. Οκ, άσε με να το δω, υπάρχει χώρο. Ωραία, θα πει το τηλέφωνό μου τη τηλεφωνήτη να με πάρετε όταν πήρετε. Ευχαριστώ. Καλά. Καλά κι εγώ. Δεν με ναι. Συγγνώμη, ε. ε. Το ξέρω, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι, οκ. Okay. Είδε στη δηλώσει του αδερφού του Λιγνάδη. Τι είπε, Όχι. Είπε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κούλια. Δεν ανέφερε πουθενά ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανεί ότι έχει εμπιστοσύνη στον Κούλια γιατί θέλει να του ξελασπώσει. Αποκλείεται. Για να το δεύτερο τριάλογιά. <Κουλουλουλου> είναι ε, κουμούνι, ε, κουμούνι. Κουνούμαλο. Κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Κουνούνι, Κουνούμαλο. Έστω και μετά από τόσε μέρε, χρόνια πολλά στην Ελληνοφρένια. Γιατί είμα, με αυτά και με αυτά, 3 Φεβρουαρίου του 99, ήταν η πρώτη τη χρονιά που είχε βγει. Α το γυαλό, κλείσαμε να γενέθλια πάλι πόσο, 22 είναι. 22 ναι, να τα εκατοστήσετε. Ω το γυαλό μου, στο γρία. Να μα διαφωτίσετε, δεν πειράζει. Δεν μπήκε 4 χρόνια μετά, δεν πειράζει. Ο Θήμιου έγινε 22 με την Ελληνοφρένια του Θήμιου. Εσύ ή ακόμα. Καλά, άκουγε την Ελληνοφρένια να σου πούγαμε. Θα σα άρεσε η μαύρη. τώρα θέλουμε και. Αν δεν ήμουν εγώ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Όχι, λάθο. Η Ελληνοφρένια θα ήταν ένα μονακό. Θα ήταν ένα μονακό. Αν δεν ήσασταν οι κομμούναλοι, θα ήσασταν η Ελλάδα ένα μονακό. Σύμφωνο. Mm. Και για την αξιολόγηση τώρα με την νίκη και τα μέρε, θα τη περάσει. Παρόλο που βγήκε υποχρέωση το Skype που έκανε με του και είπε μέσα πλήρω αφό ότι θα τιμωρηθούν όσοι αρνηθούν την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Και όπω έγινε και σε μια ε, ε, ενημέρωση των, των διευθυντών πάλι μέσω Webex, όπου υπόθηκε η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 Πήγε τι, τι, τι? αυτοκολάρα, λέω, έβαλε αυτό ο γεραπετρίτη, του έδωσε πάλι στεγνά να πούμε. Ακριβώ για λόγου ευαισθησία η κυρία Μενδώνη ζήτησε. Δεν την είχα ζητήσει. Ζήτησε. Δεν την είχα ζητήσει. Ζήτησε από τον κύριο Λιγνάδη την παρέτησή του. Για την παρέτηση Λιγνάδη προ τη Μενδώνη και πότε έγινε. Α, ναι, ναι, ναι, αυτό. Λιγνάδη, αν του ζήτησε θα... η Μενδώνη, όχι. Ναι, ναι, πολύ Πα... καλά τα πήγε. Πα... Υπάρχει Πα... καλή Πα... συνεννόηση, υπάρχει, βλέπω, ε. Ναι, δεν ξέρω αν το παρατηρεί πάντω, αλλά τα μεγαλύτερα αυτοκολ αυτή τη κυβέρνηση, Στην επικοινωνιακή γιατί στα ουσιώδη τα έχει βγάλει όλα όλοι μαζί. Είναι κυρίω οι επιλογέ συγκεντρικέ του Μητσοτάκη ή κυρίω ο ίδιο ο Μητσοτάκη. Αυτή η επιτελήση του επιτελικού κράτου, κυρίω αυτή, <Κι> όχι οι πολιτικάτητε, αυτή ξέρουν έμπειροι. <Κι> Να τώρα <Κι> βάλει έναν Άδωνη παντούρε, παιδί μου, τον έχει περιορίσει. Θα έκανε ο Άδωνη τέτοια μαλάκια. Δεν θα κάνω όχι ο άλλο είναι. Θα κάνει άλλη. Δεν θα έκανε αυτή τη μαλλιά. Όσον αφορά τον Κούκια πάντα, επειδή και στα social media και τα λοιπά. Να έρεται ότι είναι απόδειξη συνοχή του Λιγνάδιου Τροκούργια, ότι πήρε τον Κουγα και ότι άρισε τι αρκρούπε και. Βγαίνει ένα τύπο από τη Σουηδία, ένα άλλο από εδώ και τρει-τέσσερι μάρτυρε για να σταματήσουν το ελληνικό. Χαίρομαι που λοιπόν που το είπατε πολύ σωστά. Ε, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι ένοχοιοι και οι δυνατά ένοχοί και αυτοί που έχουν κάνει πολλά κακάνουν τον Κουλιά, ακριβώ επι ξέρουν ότι.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 Ο κόσμο πηγαίνει. Οι πιο μεγάλε ηλικίε άνθρωποι βάζουν καλά ρούχα, πηγαίνουν πάντα καθαροί, έχοντα βάλει κολόνια με χαρά, με ενθουσιασμό. Δηλαδή, οι παππούδε, επειδή μιλάω με του πελάτε, έχουν αμύωνα του πίτια ένα χρόνο. Ε, βέβαια θα πληθούνε, θα βάλουν κολόνια και θα πάνε στο εμβολιαστικό κέντρο. Ε, εννοείται. Αφού έχουν αμύωνα του πίτια ένα χρόνο. Μίλτο, Μίλτο τερερέ. Μίλτο τερερέ, μίλτος, τερερέ. Ε, σε πολλά τέρνα. Την άλλη φορά τσίπησε, νόμιζε θα σε πω λατέρνα, αλλά εγώ σε είπα λατρεία. Αλλά δεν πειράζει, το ξέχασα. <laughs> Έλα, α σου πω κάτι. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλα αυτά τα ζώα που πάνε και ψηφίζουν τον κούλι και. Εμπε, Μην ό, μιλάτε ό, έτσι, κύριε, για έναν άξιο. Δεν θα, δε θα πιάνετε στο στόμα στου άριστο. Όχι, ο, α, μπράβο, όχι άξιο άριστο. Αυτό. Ναι, που ψηφίζουν κάτι συγχάματα, σαν το βορύβησα. Αν και κάτι... από το κόμμα, νομίζω βγαίνουν πιο πολλοί άρρωστοι παρά άριστοι. Ακριβώ αυτό ήθελα να πω. Αυτά όλα ήθελα να πει ότι έχουμε πει, εσείς να το πει, σάε παράτα μας περίτε με, μου Παρακαλώ Ε, σας ευχαριστώ που επιτέλους μιλήσατε για τον Κουφοντίνα, αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ Μα δεν μιλήσαμε τώρα για τον Κουφοντίνα Μιλάμε καιρό τώρα Ναι, εντάξει, στην εκπομπή δεν είχα ακούσει κάτι Ε, δεν είχες ακούσει ναι. όλο αυτό Ε, Ευχαριστώ Για τον Μίτσο το Κουφοντίνα, γιατί πραγματικά η στάση του, όποιο και να διαφωνεί στον τρόπο που την επέλεξε, νομίζω ότι η ιστορία είναι αυτή. Δηλαδή, ο ίδιο παραδέχεται ότι δεν πετύχανε την επανάσταση, οπότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Η μόνο, και μόνο που τον αφήνουν να πεθάνει έτσι, και μόνο που δεν εφαρμόζουν τον νόμο που οι ίδιοι ψήφισαν για αυτόν, είναι αυτό που είπε ο Καμπαγιάννη. Δικαιώνει εκ των υστέρων τουλάχιστον τον λόγο για τον οποίο πίστευε ότι αυτό το κράτο δεν πρέπει να υπάρχει με αυτή τη μορφή. Τουλάχιστον το δικαιώνει η ίδια η στάση του κράτου απέναντί του. La verità mi fa male lo so Ελά, ομορφάντρα μου, εσύ είστε. Ε, ε ποιο άλλο. Λοιπόν, αγόρι να μου κάνει μια χάρη, όποτε και εσύ θέλω κάποια στιγμή να δέσει κάπου τη Σκατερίνα Καστέλη, το νεσούμονι και ο κουτάρε. Ένα τραγουδράκι που ήταν η τύπη, Το Τι ψυχή θα παραδώσει μωρή του Μέγκα. Mm. Μια πολύ ωραία σειρά από την κόψη των Ιψαλήδη. Ναι, ναι, ναι. Πάμε και, και εσύ. Κουτα... Ναι, το ξέρω. Λαβερίτα, με Bravo, Tato fretta che l'ho gettato. Questo di n'è. mi può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 Πες στον παπά εκεί μέσα Που βιάζει κατά κάποιο τρόπο μια από τις πρωταγωνίστες Της τέσσερι. Α στο Σύριαν Έλα γεια Τηλιάκια σιγά πάω Τσαω τσαω Όλο αυτό το σενάριο το οποίο στήθηκε χτες Περί του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δεν ευσταθεί Επειδή εγώ είμαι λοιπόν καρσενικό παλιάς κοπής Τώρα στον κύριο Λιγνάδη, ακόμα και οι κατηγορίες για κύκλωμα ανηλίκων φαίνεται να μην στέκουν. Πιστεύω ότι ξέρω να φέρομαι σε μια γυναίκα. Oh, oh, oh, oh. Εμείς δεν ξέραμε. Ναι, Απόστολ, αγόρι μου. Ναι, ναι. Τι κάνεις αγόρι να μου λέει καλά είσαι. Καλά εσύ. Καλά καιρό έχω να σε πιάσω. Γιατί έτσι. Πολύ να σε πιάσω. Ε, ε γιατί γίνεται χαμός. Ε, τηλέφωνο Πιάσε με. Πιάσε <στονίτρια> με. Πιάσε με. Αν θέλεις, είμαι εδώ και Με στη Πόσο έχουμε αντέξει σαν λαό! Σα Πέρασε δεκαετία ολόκληρη με τέτοια τραγούδια. Και λίγα α, έχουμε πάθει. Παραπάνω. Λοιπόν, να δει πόσο ανθεκτικό DNA πάνω, έχουμε. Α το να πάνε. Λοιπόν, να σου πω, επειδή η Ελληνοφρένεια για μένα ίσον χεράκια πάκι βαμμένο στο αίμα. Τι, τι ξέρετε, ίσον? Χεράκια του πάκι του Προκόπη, του Παυλόπουλου. Βαμμένο στο αίμα το Δεκέμβρη. Ξέρεις, εκείνο το Δεκέμβρη. Όχι, ρε, του καναμαλεί τα χέρια. Του καναμαλεί ήταν. Έπρεπε να είναι του πάκι ρε το λάθο ήμα όπω και να έχει, μήπω.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 Να λαμβάνει το ανότατο αξίωμα αυτής της χώρας. Ωραία. Αυτό το περιστατικό, όποια και αν είναι η έκβαση τη έρευνα είναι μεμονωμένο. Δεν ζητώ την παρέτηση, δεν την αναμένω, γιατί έχω εκπαιδευτεί ως πολίτης αυτής της χώρας να μην περιμένω ανάληψης πολιτική ευθύνη από κανέναν. Και θεωρώ ότι η κυρία Μενδώνη, είναι μια αποτελεσματική υπουργό.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 Το δικό μου το πουλί βγάζει φωνή και άλλα αλλάζει. Ομορφούλα μου, ο κακός ο και σε Στον πρώην και φίλο Jolly Roger, το peligro του Pablo Pablo είναι μπράβο, μπράβο. hasta luego, peligro, lo sienten. tendrán enfrente al pueblo insurgente. peligrosos por pensar, por amar la Con ese libro, peligro, peligro. Si sometido. peligro, peligro. Si hay conseguirlo. θέλω να μου να να να των φοιτητών και να μου βάλει να ο Find me for reasons das do nada tô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 Yeah. Uh, roul, yeah. ne, καλημέρα. Ne, καλημέρα σας. Τουρκική Πρεσβεία. E, ne, Τηλεφωνώ από το μέγαρο Μαξίμου από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Λέ, έλα, observez, λέγω, τι κάνουμε. E, καλά. Τηλεφωνώ σχετικά με τα πέδιλα που έκανε εδώ ο κύριο Ερντογάν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ne. Τα πέδιλα είναι ελαττωματικά. E, ναι, δεν θέλω να πάρει έκταση το θέμα, καταλαβαίνετε, αλλά δεν σα κρύβω τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση του Πρόεδρου για τα πέδιλα Δεν ήθελε να παραπονεθεί στον ε, ίδιο τον κύριο Ερντογάν.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 Ναι. Έβαλε τα πέδηλα στο διάδρομο του ξενοδοχείου και δεν μπορούσε να περπατήσει. Mm -hmm. Είχαν κάποιο πρόβλημα. Έπεσε μία, έπεσε δύο. Χτύπαγε στου τοίχου αριστερά-δεξιά του διαδρόμου. Ε, έσπασε ένα βάζο, έπεσε πάνω στην καθαρίστρια. Τίποτα. Τα πέδηλα δεν λειτουργούσαν με τίποτα. Έχουν πρόβλημα τα πέδηλα. Να σε δώσω την κυρία σύμβουλο τύπου. Αξίζει, είναι ειδική για τα πέδηλα. Είναι υπεύθυνη το γραφείο τίποτα. Ωραία. Παρακαλώ, περιμένω. Ναι. Περιμένω, περιμένω. Γνωρίζετε αγγλικά, βεβαίω. Δεν θα... μιλάει ελληνικά. Όχι. Τα θα... βεβαίω, ναι. good morning.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 Uh, okay. You know? Yes, I know. The pedila. And my my uh, my prime minister, my prophet was Mr. Papandreou, Jeffrey, uh, George, the son And of Margaritas, the uh, where the pedila... In the hotel, θα ξενεδοχείο, and he tried to walk, περπατήσει, but he couldn't περπατήσει because the pedila have a problem. Where where did he there this? In in as In the hotel. In as in Turkey. In Turkey. The galopula, yes. Okay, in Turkey. So if there is a problem, can take care. Ιστέρα, καλά λετε. Ιστέρα, ήταν ένα πρόβλημα. There was a problem with the pedila. I understand there was a problem in the pedila. Why don't anybody? che tekier over there in turkey ah there is the ritort that anapomakrinithsa to tamio den because we left turkey we can't change the pedila now that's what you say now you want to change the pedila yes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 Uh, you know, Mr. Know. Is, the, is Mr. Erdogan your friend too? No, no, no. Uh, I It's just my know friend. Him. I just he's also person. good at company. But I am afraid, Fuvame, Mr. Huh? Erdogan, huh? the Cardassi. Karda Kardash, yes. Kardashian, yes. Mr. Erdogan is Kardashian, Mr. Papandreou, yes. Yeah. yeah, they are Kardashians. Yes, I don't Kardashian. know why. Yeah, Cardassi. Mipos, uh, maybe he uh, he's uh, mad. He's, uh, no mad. Uh, he is... Uh, he gets angry. He so gets he angry to change it. because Mr. Papandreou huh? uh, told him about the flights.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 No mi può